Φίλε Κροατέ, φίλε Κροάτριε του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Βλέπω, καλησπέρα σα. Είναι η εκπομπή με τίτλο Γυρίζοντα με 78 στροφέ. Μία εκπομπή που ακούτε κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με το απόγευμα, ώρα σε Στο μικρόφωνο μαζί σα ο Δημήτρη Σαβαγιανό. 13η κατά σειρά σήμερα εκπομπή. από τότε που ξεκίνησα την ανασχόλησή μου με το ραβιόφωνο, το βλέπω. Ένα νούμερο για κάποιος προγυπτικό, συγγνώμη για κάποιος, για μένα ωστόσο μία ημέρα ιδιαίτερη, πολύ ιδιαίτερη και αυτό, γιατί στη σημερινή μας εκπομπή θα έχουμε τον πρώτο κατά σειράν, καλασμένο τηλεφωνικά μαζί μας, το μεγάλο μπουζουξί Νίκο προποράκι. Ο Νίκο Προποράκης παίζει και τραγουδάει για τουλάχιστον 60 χρόνια. Έχει ενεργό συμμετοχή στο χώρο του ρεμπέτικο και του κλασικού λαϊκού τραγουδιού. και παρότι είναι 81 περίπου ετών, παρόλοι λοιπόν την ηλικία του, ο άνθρωπος παίζει και τραγουδάει ακόμα και διασκευάζει τους έγινες της Αμερικής και όχι μόνο. Ξεκινήσαμε την εκπομπή μας με το οργανικό ο Σουλτάνος που συνέφησε ο κύριος Προποράκης τη δεκαετία του 50 στην Αμερική και μέχρι να μιλήσει στον αέρα ζωντανά μαζί μας υπόψη είναι η σύμβαση θα είναι τηλεφωνική Συνεπώ η ποιότητα του ήχου ενδεχομένω να μην είναι η καλύτερη σας το λέω από τώρα μέχρι λοιπόν ο κύριος Προποράκης να μιλήσει προτείνω να ακούσουμε κάποια τραγούδια του και επειδή η ζωντανή Αυτή η εκπομπή είναι αμφίβρομη και συμμετέχουν και οι ακροατές επικοινωνώντας μαζί μας. Μέχρι να μιλήσουμε με τον κύριο Πουρποράκη και να τον ακούσουμε ζωντανά μπορείτε να μας παίρνετε στο τηλέφωνο 2610-222192 ή να μας στέλνετε email στο radio at ή πολύ πιο απλά μπορείτε να μα στείλετε μήνυμα στο Soundbox. Φυσικά και κατά τη διάρκεια τη συνομιλίας μας με τον κύριο Πορποράκη μπορείτε να μα θέλετε τα μηνύματά σας και να απεφείνετε και εσείς με τη σειρά σας, με τις σειρά σας λοιπόν, να απεφείνετε ερωτήσεις στον επίτιμο καλεσμένο μα και φυσικά να του τις συμμεταφέρομαι. Πιστεύω θα έχει αρκετό ενδιαφέρον και για να μην μακρυγορώ θα συνεχίσουμε με μια, με, μια μεγάλη επιτυχία του Γιώργου Μητσάκη με τίτλο «Τα παλαμάκια». όπου έπαιξε στην Αμερική ο Νίκο Προποράκη με την ορχήστρα του τη δεκαετία του 50. Na na ti bunda da kunagi, na ti bunda da kunagi. Sot cemento sa plaka ya. Ακούσαμε το τραγούδι Παλαμάκια ε, τη σύμφεση αυτή του Γιώργο Μητσάκη έπαιξε ο Νίκος Φορπουράκης και επειδή είναι καλύτερο να μας τα πει ο ίδιος στοιχεία βίσκων και, και τα λοιπά απλώς θα σας παίξω κάποια τραγούδια μέχρι να τον αποδεχτούμε και να συνεχίσουμε λοιπόν με μία σύμφεση του Λοκάντα Ράλα τίτλος το βουνό ε, ερμηνεύει ο φόβορος καβουράκη. Και παίζει ο, ο Νίκο Προποράκης με την ορχήστρα του Στη, στην εταιρεία ε, «Καλός Βίσκος τη Αμερικής». Θα το ακούσουμε όπως και περίπου 5-6 τραγούδια μέχρι να μιλήσουμε με τον ε, κύριο Προποράκη ζωντανά στον αέρα. Dragudin so, stobi opsi lte Yeah. Απάνω στον πονότα μείνω κι από τον κόσμο μακριά Κούσαμε το πολύ γνωστό τραγούδι, το βουνό. Ερμήνευσε ο Φεόβορο Καβοράκης. Ο κύριο Καβοράκης είναι 89, 89 ετών, ζει στη Ρόβο. Και πρώτο, αφού το επόμενο Σαββατοκύριακο θα τον έχουμε στην τηλεφωνική μα παρέα να μεγίσει και αυτό ζωντανά για τη ζωή και το έργο του. Μποζούκι έπαιξε ο Νίκο Προποράκη, και να συνεχίσουμε με ένα τραγούδι ακόμα. Το γεράσιμο Κλωβάτου η σύμφεση, θα το ακούσουμε από Αμερικάνικο βίσκο τη εταιρεία Καλό Βίσκο Αμερική του κύριου Πορποράκη, νούμερο βίσκο 300. Το τραγούδι είναι το άνθρωπε γλέντα τη ζωή και ερμηνεύουν σε επιφωνία ο κύριο καβοράκης με την κυρία Παλαγούδι. khani ani gizonus nono sublimie de mori iznaya aniantro beglenal soi yo de mori iznaya Be Ακούμε τραγούδια με τον Νίκο Πουρποράκη στο Μπουζούκι και στη σύμφεση ορχήστρας. Ο κύριος Πουρποράκης σε περίπου 10 λεπτά από τώρα θα βγει στον αέρα όπου θα μας πει πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα για τη ζωή και το έργο του. Για την ώρα να συνεχίσουμε με ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε το 1954 περίπου, Μπουζούκι Πουρποράκη. Ερμηνεία ο Φόβορος Καβωράκης και Αγγέλα Παλαγούβη. Ένα τραγούβη που στην Ελλάδα έκανε γνωστό ο πρόβλημος Τσαωσάκης και ο τίτλος αυτού «Εξεκίνησα ένα βράβει. Yeah. Να καλυσπηρήσουμε και τον ε, κύριο Σταφόπουλο, ε, συνειδιοκτήτη με τον κύριο Βριανόπουλο, το ραβιοφόνο του Βλέπω. Έστειλε μήνυμά του, λέει ο Γιώργος ότι είμαι λίγο αγχωμένος, λογικό είναι Γιώργο βεβμένο ότι είναι η πρώτη φορά που θα έχω τηλεφωνικό καλασμένο. Εγώ βέβαια να ευχαριστήσω και τον Γιώργο και τον Αντρέα που Η σημερινή εκπομπή θα είναι βήμα λόγου για τον κύριο Πουρποράκη Ένα μεγάλο μπουζουξί που για 60 χρόνια Ναι 60 χρόνια καλά ακούστε δεν είναι λάθος τυπογραφικό ούτε φωνητικό Για 60 χρόνια ο κύριος Πουρποράκης παίζει μπουζούκι τραγωβάκι ψυχαγωγή του Έλληνε στις Αμερική και όχι μόνο Σε λίγο θα τον έχουμε στην τηλεφωνική μας παρέα Μέχρι τότε να ακούσουμε περίπου δύο τραγούδια Αν προπαβαίνουμε Ε, ένα τραγούδι τώρα, σύμφαση του Σπύρο Περιστέρη, με τίτλο «Έξω φτώχεια, ντράγκα, ντράγκα» Τραγούβουν ο Φόβορος καβωράκη με την Αγγέλα Παλαγούβη, καλός βίσκος Αμερικής νούμερο 3-18, ηχογραφημένο περίπου το 1954 και μπουζούκι ποιος άλλος, ο κύριος Νίκος Ένα μικρό λάφος έγινε λοιπόν. Θα ακούσουμε την πασίγνωση σύγ... σύμφεση του Σπύρου Περιστέρη. ένα μάγκα στο βοτανικό με τον κύριο Πουρποράκη. Ένα τραγούδι που το ξέρετε όλοι οι ακροατές και οι ακροάτριες. Είμαι απόλυτος σε, σε αυτό. Το μάγκα στο βοτανικό, μία μελοβία που είχε γραφτεί τη δεκαετία του 30 στην Ελλάδα. Είχε παίξει μπουζούκι ο μεγάλο Μάρκος Βανδακάρης. Το τραγούδι έγινε γνωστό περίπου το 1957 θυμάμαι καλά, με τον Στέλιο καζατζίβι και μετά ακολούθησαν άπειρε κυριοδεκτικά εκτελέσει από τις οποίες οι περισσότεροι ακόμα και σήμερα το γνωρίζουμε. Θα το απολαύσουμε λοιπόν εγώ ε, το τραγούδι «Μάγκα στο Βοτανικό Σύμφωση» του Σπύρο Περιστέρη με τον Βαρ, Βαρβαδικάρη στην Ελλάδα. Θα το απολαύσουμε λοιπόν από τη δεκατία του 50 1953 συγκεκριμένα Να, το ερμηνεύει ο κύριος Φόβορος Καβωράκης και να το παίζει στο ποζούκι ο κύριος Νίκος Πουρπουράκης. Oi podrias oi que te yam sura tu sei que kami Μα στη σούρα του ζητράει και καμιά ξαντή Γεια σου πουρκουράκι μου Αδειόφωνο. Δήμα λόγου επικοινωνίας πολιτισμού ένα αδειόφωνο με πολλά πρόσωπα Την πήρε το καράβι, την πά στη ξενιτιά. Την πήρε το καράβι, την πά στη ξέννηθιά. καραβάκι, άκουσε το πόλο μου. Να γυάνει την καρδιά μου, γιατί έχω μείνει μόνο μου. Γιάννη στην καρδιά μου γιατί έχω μείνει Μου το χρυσό μου ξανά στην αγκαλιά Στα χάδια να το πνίξω και στα ζεστά φιλιά Στα χάδια να το πνίξω και στα ζεστά φιλιά Γύρισε καραβάκι, άκουσε τον πόνο Να γιάννη στην γιατί έχω μείνει Γιάννη στην καρδιά μου γιατί έχω μήνει μόνο μου Φέρε μου το πουλί μου Non vecchio de boru che ha visto dorismo tuo tal vecchio de boru ti risecaravie aku se to bolumno najani sti guardamu ya te ho minimo nomo najani sti guardamu ya te ho minimo nomo Στην άλλη Στην άκρη τη τηλεφωνικής λέει, μας γραμμής πινι戰. έχουμε τον κύριο Προποράκη Κύριε Προποράκη, καλημέρα σας καλημέρα. Εσείς έχετε πρωί στην Αμερική, εμείς εδώ έχουμε απόγευμα okay. <ε Chambers> ε, θα ε, θα δημιώ, θα Δεν ξέρω με ακούτε Επειδή μιλάει εδώ, είναι στο σπίτι. Και μη μιλάζεις τώρα. Μιλάω του Γιάννη στο Skype. Ω, ω, ω, ω. τώρα εκεί είναι απόγευμα, ε? Ναι κύριε προπαράκι, είναι απόγευμα και mm. καταρχήν να σας καλυσπηρίσουμε Στο ραβιόφωνο το βλέπω, είναι ιδιαίτερη συγκίνηση και μεγάλη τιμή για μένα προσωπικά, θέλω να πιστεύω και για τους ακροατέ μας, το γεγονός ότι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον τελευταίο μεγάλο, ίσως εν ζωή, παλιό μπουζουξί, παλιό μουσικό, που για περίπου πόσες δεκάδες χρόνια παίζετε μπουζούκια και ψυχαγωγείτε τους Έλληνε εκεί? Ο, πολλά χρόνια, περίπου 50-55 χρόνια 55, να πούμε 60 χοντρικά για να είμαστε μέσα γιατί από ναι, μικρός σας χωρίστε Ωραία. Αυτή τη στιγμή κύριε Πορποράκη είστε σε ποια περιοχή της Αμερικής, φημίστε μας ε, στο, Στην Καλιφόρνια Είστε στην πολύ μακρινή Καλιφόρνια, απότε να καλημιουργήσουμε Να, να, να ανοίξετε το βάλιο στο τηλέφωνο Ναι, ναι, αν μπορείτε να ανοίξετε, ανοίξετε το, το τηλέφωνο, να ακούτε καλύτερα ε, Έλα Με ακούτε Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Καταρχήν κύριε Πορποράκη, άνεχτε την καλοσύνη να μας πείτε λίγο για εσά κάποια πράγματα. Πού γεννηθήκατε. Εγ, εγώ γεννήθηκα στις Σινούζες στη Χίο. Είναι ένα νησί απέναντι στη Χίο. Mm -hmm. ε, εκεί γεννήθηκα εκεί, και από εκεί έρθασα στην, στην, στην Αμερική 17 χρονών. 17... Οι δίσκους που ακούτε mm -hmm. οι περισσότεροι είναι 17 χρονών είμαι. Είστε Όπως 17 το μουνό χρονών... που παίξατε αυτά όλα ήμουν 17 χρονών και τα ακούω τώρα και γελάω και Γιατί κάνω πολλά λάθη και τότε δεν ήταν να, να το ξανακάνουμε στο στοιδιο, ήταν μια και έξω Μια και έξω έχω μάλιστα Ναι Γεννηθήκατε ποια χρονιά Το 1930 Το 1930 Οπότε ναι. περίπου το 1947 μεταβαίνετε στην Αμερική Πε, Ναι περίπου, yes Πριν φύγετε, η Αμερική ήταν στην ΙΧΙΟ, φαντάζομαι, σε συνήθιε έτσι. Ναι, ναι. Εκεί είχατε ασχοληθεί καθόλου με τη μουσική ή ακόμα όχι. Ναι, εγώ έπαιζα από 9 χρονών. Παίζατε από 9 χρονών. Από 9 χρονών έπαιζα βιολί, έπαιζα, βιολή, έπαιζα mm -hmm. λα, λαούτο, mm -hmm. έπαιζα μπουζούκι λίγο. Μάλιστα. Από 9 χρονών. Να κάνω λίγο μια διάκριτη ερώτηση ποιο σας παρακίνησε να φύγετε Αμερική και για ποιο λόγο Ο εγώ μόνος μου ήθελα να στην Αμερική Με το σκεπτικό να βρείτε μια καλή βουλιά εκεί να κάνετε μια καριέρα, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Γιατί φαντάζομαι με τα φύγια Είχα κάθε... συγγενείς εδώ πέρα, πολλού συγγενείς τότε mm -hmm. Και στην Ελλάδα, σίγουρα ήταν δύσκολη η κατάσταση με τον εμφύλιο πόλεμο τότε, έτσι Ναι, ναι Ήρεφατε λοιπόν Αμερική το 1947 Ε, και ξεκινήσατε να παίζετε μουσική επαγγελματικά είχατε ευκαιρία να παίξετε επαγγελματικά ή ακόμη ήσασταν στο αίρας τεχνικό επίπεδο Όχι πολυμή. επαγγελματικά έπαιζα πίρασε σε ένα μαγαζί στη Υόρκη με το μπουζούκι και δεν είχα θήκη και mm -hmm. το είχα σε μια χαρτοσακούλα μέσα και με έδανε εκεί και γελάγανε τι είναι αυτό λέει λέω εγώ είναι μπουζούκι λέω, μου λένε παίζει μπουζούκι λέω παίζω Mm -hmm. Αν έβαλε να παίξει και μόλι ανέβηκα πάνω να παίξω λιγάκι, με κάνε. με αμέσω. Την, την ίδια ώρα. Και δεν έπαιζα και καλά τότε. Έγινε ο. και με προσλάμβανε αμέσω. Μπουζούκι, μάφτε να παίζετε μόνο σα. Είχατε πάει σε βάσκαλο σε ούκο. Οβίω... Μόνο σου, μόνο μου μόνο σου. Σα παρακίνησε κάποιο για τον Μπουζούκι, σα άρεσε ο ήχο του. Πώ ξεκινήσατε την ανασχόληση με αυτό τον Μπουζούκι. Μου άρεσε, μ' άρεσε από το παιδάκι που. Ε, είχα μανία με τον μπουζούκι, από, από μικρός, από 9-10 χρονών είχα μανία με τον μπουζούκι και δεν είχα, τις, ε, ε, δεν είχα τα χρήματα να αγοράσω μπουζούκι στην Ελλάδα και μου είχε μείνει μανία τον μπουζούκι. Το μπουζούκι κύριε Προπουράκη, το ακούσατε από βίσκο στις δεκαετία του 30 με τον Μάρκο Μαμβακάρη και άλλους μουσικούς ναι, ή παίζανε στοιχείο. Ναι, έβαλα δίσκους, δίσκους. τότε και άκουγα. Ε, στοιχείο, όταν ήσασταν οι ντόπιοι μουσικοί, μουσική να παίζουν τότε τη δεκαετία του 30 μπουζούκι ή παίζαν ακόμα τα σαντορόβιολα, τα παραδοσιακά όργανα εκεί και μπουζούκι Τα, και πα, τα τε, παραδοσ... να... Παρα, πα, παραδοσιακά όργανα, κλαρίνα, τέτοια λαούτα, τέτοια, δεν είχε μπουζούκι Έτσι λοιπόν και εσείς από εκεί ξεκινήστε να σχολήσετε με βιολίκη και λαούτο όπως είπατε ναι. και μπουζούκι πρωτοπιάσετε στα χέρια σας πότε? Στην Αμερική. στην Αμερική. Στην Αμερική, μάλιστα. Το πρώτο σας μπουζούκι το έχετε ακόμα ή το ε, έχετε εμπώσει? Μακάρι να το είχα. Δεν το... Μακάρι να το Ήταν... Ήταν... είχα. Ζοζεύς. Μεγά... Θα είχε μεγάλη αξία σήμερα. Ε... Αλλά από τότε έχω αλλάξει μέχρι 100 μπουζούκια, έχω πάρει... Μάλιστα στο, σ, στο Σικάγο που ήμουνα, μου τα δουλεύω στο Σικάγο, είχε βγει μια, ένα, ένα αυτό και λέγανε «σπάς το προυσπουράκι» την ώρα που έπαιζα <σ Tool> και εγώ παπ, το κομπανούσα και το δω και παράγερνα άλλα μπουζού και, δύο... και πιο φτηνά. <συ> πιο φτηνά μπουζού και το, μου, το, μου τα πληρώνανε πολύ ακριβά. Οπότε το ε, σπάσιμο γινόταν και, και τότε. Σπάς το προυσπουράκι, το παπ, το σπάσα εγώ. Απάντασε το πάρκο που δούλευα. Μάλιστα. Ε, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Οπότε υπήρχε πλούσιο κόσμο και τότε. Yeah. Ε, μια και τα πήραμε. Τέλο πάντων, να προσπαθήσουμε κύριε Νίκο να τα πάρουμε με τη σειρά. Έρχεστε λοιπόν, ε, Αμερική. Παίρνετε το πρώτο σας μπουζούκι, Ζωζέφ. Μία φωτογραφία σα που η κυρία, λέει, η σύζυγό σα έχει βάλει στο ίντερνετ με το μπουζούκι του Ζοζέφ, το πολύ ωραίο μπουζούκι αυτό το οποίο. Εκεί είναι, εκείνο είναι, το πρώτο μπουζούκι. Το πρώτο μπουζούκι, το οποίο από ποιότητα ήχο να υποφέσω ότι την φοβερή ποιότητα που είχαν τα μπουζούκια του ζοζέφ, Ήταν εξαιρετικό όργανο. Ήτανε πολύ, πολύ και όργανα ήταν. Ε... Και το που? Μετά με, με, κάποιο με παρακαλούσε κάθε βράδυ να μου το πουλήσει, να μου πουλήσει και το εγώ βλάκα το πούλησα. Δηλαδή τρει φορέ παραπάνω από το είχα πάρει. Mm -hmm. Και τότε, τότε ένα καλό μπουζούκι του Ζωζέφ είχε 110 δολάρια. 110 δολάρια, αμνίκη. 110 δολάρια, ναι, του Ζωζέφ τα μπουζούκια τότε. Και παλάκι ήταν συνέχεια τότε ήταν το. το Φρυδερί και δέξω ένα βαπόρι που πήγαινε όρκονταν mm -hmm. και παράγγενα στο Ζωσέφ μπουζούκια και μου τα και εγώ τα, που, τα πουλούσα τρεις φορές παραπάνω Καταλά. Αλλά αυτό το μπουζούκι το μετάνιωσα πάρα πολύ που το έδωσα Γιατί ήταν πάρα πολύ καλό με ωραίο ήχο Ήταν και το πρώτο σας όργανο οπότε είχατε και ευεύηση σημαντικά μαζί του ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, με το πρώτο μπουζούκι, το οποίο όπως μα είπατε χαριτολογώντα το είχατε σε σακούλα αρχικά μέχρι να το πάρετε φίκι. Ναι. Ξεκινήσατε την καριέρα σας μουσικά στη Νέα Υόρκη. Στη Νέα Υόρκη. Σε νέα, σε Στο μαγαζί αίσθημα. Αίσθημα. Ήταν περίπου το 1947 48 Ο, πεν, Όχι, 52. Περάσανε λαβεί τρία-τέσσερα χρόνια από τότε που ήρθατε στην Αμερική. Ναι. Μάλιστα. Ε, τότε είχατε ξεκινήσει και την ε, βισκογραφική σας ε, ε, βουλιά. Στην εταιρεία Καλός Βίσκος Στην εταιρεία Καλός Βίσκος Αμερικής Πριν ε, μας πείτε για τις εταιρείες που δουλέψατε, αν θυμάστε πείτε μα κάποιους μουσικούς ε, τότε που παίζατε στα λαϊκά κέντρα της εποχής αυτής. Έγινε εσύ ή ή ήγινε ο Αμερικάνος κάτι πα, πολύ, πολύ παλιού. Όπω τον Λουντία Χράν, ένα το καλύτερο ούτε τη Τουρκία, mm -hmm. τον Μάρκο Μελκών. Mm -hmm. Αυτή ήταν κάτι, κάτι καλά βιολιά, αρμένιδες, με, αρμέ, με Ελληνοαρμένιδε αρχίνησε. Μάλιστα. Ο Μάρκο Μελκών έχει κάνει και βίσκους, αρκετού βίσκους ναι, σε γραμμαφόνο. Από του άλλου που μα αναφέρατε, τον Οτίστα και του άλλου μουσικούς, έχετε υπόψη κατά πόσον βγάλανε βίσκο αυτή την εποχή αυτή. Για, για ποιους μουσικού άλλοι για, <σχερή> για τον οτίστα που μου είπατε Το, το Λουντία Χράνε Βγάζε δίσκους στην Τουρκία Αυτός είχε βγάλει και, Αλλά ήταν το καλύτερο ούτι που έχω δουλέψει <σχερή> Και αυτά, με πολύ Όλα αυτά στη Νέα Υόρκη έτσι Στη Νέα Υόρκη ναι Μάλιστα. Ε, η πρώτη σα είπατε ανασχόληση με την ε, βισκογραφία ήταν με τον καλό βίσκο Αμερική ή μήπω με την Αρίστοφων. Μου είχατε πει και παλιότερα που είχαμε μιλήσει σε είχα αλλά... βγάλει και κάτι άλλε εταιρείε, δεν τι θυμάμαι. Μικροεταιρείε ήταν δεν τι θυμάμαι καλά. Βρήκανε έτσι ο Αρίστοφων. Ναι, μια, βρήκανε κάτι δίσκο Αρίστοφων. Λέει, κυρία, στο λέει δεν, η κυρία δεν, σας... δεν θυμάμαι καλά τα, τα τραγούδια που έβγαλε εκεί. Τα έχει ακούσει ο κ. Ναι. Μάλιστα. Φυμάστε το πρώτο σα τραγούδι που έχω γραφήσατε, αν αξαρτήτω ο εταιρείας. Ποιο ήταν. Δεν θυμάμαι καθόλου. Δεν το φημάστε. πρώτο τραγούδι που δεν θυμάμαι. Με τον καβουράκι και τον καλό δίσκο που βγάλαμε δεν, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάστε. Είναι και πολλά τα τραγούδια. Κάθε, κάθε άλλη μέρα βγάζαμε και ένα τραγούδι. Έβγαλα περίπου 50, 55 δίσκους. 55 δίσκους, 78 τροφών, έτσι με ένα τραγούδι από τη μία και ένα από την άλλη. Σωστά? Λέ, ναι, ναι. Πολύ ωραία. Πείτε μας τώρα για την εταιρεία Καλός Βίσκος, η οποία ήταν ιδιοκτησία δικής σας ή ήσαν συνειδιοκτήτη συμβικτω... σε αυτό. Ε, είμαστε τρει. Ο Μίλλερ, mm -hmm. που είχε το, το music store, ο Καβουράκης και εγώ. Εσείς... Συμβα... Ε, βάλαμε από 500 δολάρια ο καθένα και κάναμε την εταιρεία. Μάλιστα. Οπότε με 1500 δολάρια συνολικά ω αρχικό κεφάλαιο... Α, α, αρχίσαμε, ναι. Ε, ξεκινάτε την εταιρεία αυτή η οποία βούλευε στη Νέα Υόρκη Ναι Στην εταιρεία σας λοιπόν καλός βίσκος ηχογραφούσατε μόνο εσείς Ή και είχατε και οποιοδήποτε μπορούσε να πάει να ηχογραφήσει κάποιο Ο, βίσκο ό, Όχι όχι μόνο εμείς Μόνο εσείς Φυ... Φυμάστε κύριε Προποράκη στην εταιρεία σα, στην εταιρία Καλώ Βίκο Αμερική, ποιο ήταν το πρώτο τραγούδι που γυρίσατε. Θα σα πω την αλήθεια δεν θυμάμαι. Δεν το φυμαστώ, αυτό δεν πήμε. Κυμάμαι όχι το πρώτο τραγούδι. Και ήμουν τώρα το, το, το, το, το ακούω τώρα και σε ορισμένα τρέπαμε που τα ακούω. Έκανα πολλά λάθη Γιατί μου αρχάριο και έκανα πολλά λάθη και τα ακούω τώρα και βλέπομε. Και αυτό γιατί όπως μας είπατε και θα μας πείτε και πιο μετά αναγκητικότερα Οι ηχογραφήσεις τότε γινόταν μία και έξω έτσι Μία και έξω, μία και έξω, δεν είχε να το ξαναπαίξει το τραγούδι Ω έκανες να that's it Μάλιστα Οπότε αυτό σημαίνει ότι για να γίνονται όσο το βυνατόν λιγότερα λάφη η μουσική κάνατε και πολλές πρόβες πριν γυρίσετε να βοησκότω Ε, δε, κάναμε και πρόβες, ε, βέβαια κάναμε πρόβες να μάθουμε το τραγούδι. Ε, μετά στο στούδιο πέδαμε και ένα μπουκάλι γούζο mm -hmm. και νομίζαμε πως θα παίξουμε καλύτερα και πέσαμε χειρότερα. Αντί λοιπόν να κάνετε κεφάλι και να παίξετε ναι, καλύτερα... Ναι, πέστε... τα κάναμε θάλασσα. Θυμάστε περιπτώσεις ε, τραγουβιών που συνέβη αυτό που ηχογραφήσετε με φυσμένος. Ναι, τότε θυμάμαι το, το βουνό. Το βουνό που ακούσαμε, μάλιστα. Το βουνό, ναι. Έχω κάνει πολλά λάθη μέσα. Mm -hmm. Το βουνό δεν θυμάμαι κάτι άλλο. Ε, μου είχατε πει όταν είχαμε ξαναμιλήσει και παλιότερα ε, και το ε, στα μπουζούκια. Θα τα φάμε, μήπω θέλω να σε κάνω τέλειο το χιότι. Εν πάση περιπτώσει, μην έχετε δεν θυμάμαι. Ε, περίπου πότε ξεκινήσετε να ηχογραφείτε, αρχές του 50, ε, το Νομίζω 51, κάτι έτσι, 52. 51-52. Λοιπόν, αρίστοφων, ενδεχομένω, καλό δίσκος τη Αμερικής. Ο, στο Αρίστοφον έβγαλα ορισμένους δίσκους, 2-3 δίσκοι, that's all. Ε... Αν τους πολλούς δίσκους έβαλα το, μετά το, στον καλό δίσκο. Και μετά στις εχογγραφίσανε και σε βάλανε σε άλλους δίσκους χωρί να το ξέρει. Ναι, και μετά με βάλανε σε κάτι άλλου δίσκους χωρίς να το ξέρω. Μάλιστα. Λέει η κυρία, λέει, η σύζυγό σα λοιπόν που είναι δίπλα σα και μα ακούει ότι υπογραφήσατε σε βίσκου χωρί να το ξέρετε αυτό. Δηλαδή... Χωρί να το ξέρω εγώ. Παίζαμε και εκείνα τα γραμμοφωνούσαμε και τα μαζένε σε βίσκου. Αυτό γινόταν στο στούντιο ή στο μαγαζί που παίζατε μουσική τότε. Το μαγαζί που παίζατε. Άρα γινόταν, α το πούμε και σε εισαγωγικά, ζωντανέ ηχογραφήσει τότε με μαγνητόφωνα τη εποχή. Ναι, με μαγνητόφωνα, yeah. Μάλιστα. Ε, από αυτού του βίσκου που σα ηχογραφούσαν χωρί να το ξέρετε, παίρνατε εσεί μετά κάποια ποσοστά, σα είπε η εταιρεία ότι ξέρετε κύριε Πορποράκη, εσεί Δεν πληρώθηκα τίποτα από του άλλου. Τίποτα. Οπότε οι χρηματικέ απολαυέ που είχατε εσεί ήταν ε, από του βίσκου του δικού σα. Από τον καλό δίσκο Από την εταιρεία Καλό Βίσκο. Ναι. Μάλιστα. Στην εταιρεία αυτή, κύριε πορποράκη, πόσα περίπου χρόνια μείνατε και παίξατε και τα Ε, περίπου 5-6 χρόνια. 5-6 χρόνια, δηλαδή από το 50... Όχι, νομίζω, νομίζω 3 χρόνια. 3, 3 χρόνια, παντρικά. 3 χρόνια, μάλιστα. Και συνολικά γυρίσατε εκεί περίπου 50 βίσκους, έτσι. 53 βίσκους. 53 βίσκους για την ακρίβεια. Ναι. Τους βίσκους αυτούς, τους έχετε στην κατοχή σας τώρα. Τους έχω όλου. Πολύ εύτυχες αυτό και το λέω γιατί πολύ παλιοί μουσικοί δυστυχώ χάνανε τους βίσκους τους, στο εβήναν να προβοηθούν από Εγώ του έχω όλους τους βέλεστα τους περισσότερους αγόρας από το auction, από, το, από την τηλεόραση, πώς το λένε, από, από το ebay. Από το ebay, eBay μάλιστα. Μέσω στο διαβικτύο λοιπόν βρήκατε από άλλους... Ε, ναι, στο auction άλλους ε, με, μερικούς ουσπία 70 δολάρια. 70 δολάρια ο ένα εφημοπρασίες. Ναι. Εν τω έστω και έτσι, είναι ευτυχέ το γεγονό ότι συγκεντρώσατε τη βιβλία σα. Έχουν όλοι του δίσκου. Ένα συλλεχτή σου έστειλε το δίσκο. Ένα συλλεχτή. Ένα συλλεχτή σου έστειλε το δίσκο και όλα. Κολλέκτο. Ναι, και ένα κολλέκτο συλλεχτή. Μάλιστα, και κάποιο συλλεχτή λοιπόν σα έστειλε κάποιο εκ των βίσκων σα. Πείτε μα και λίγο στην εταιρεία Καλό Βίσκο Αμερική με ποιου. Μουσικούς συνεργαστήκατε. Ω, έδουλεψαν πολλούς ε, με ακόρδεον, με βιολί, θυμάμαι το Λόρι, το βιολί, δεν θυμάμαι το όνομα του ακόρδεον. Φρατζεσκάκης, Φρατζεσκάκης ε, Λόρις, βιολί, έδουλεψαν πολλούς. Αντρέας Πόγκης. Αντρέας Πόγκης, μάλιστα, αυτός έπαιζε και η Φάρας του Ορίστε. Ο κύριο Πόγκη έπαιζε, θυμάστε τι όργανο παίζανε κυφάρα, Βιολί. Βιολί, είπατε, να πούμε για τη σύμφωση τη οροχή τώρα. ήταν ένα μπουζού και εσεί είχατε βιολί τον κύριο Πόγκη. Ε, βιολή, κυφάρα. Έχω, είχα δύο-τρει κυθαρίστα καλού, δεν θυμάμαι τα ονόματά του. Χαθαλασίου. Mm -hmm. Ένα καλό κεταρίστα από το Η γυναίκα μου το θυμάται καλύτερα. Το θυμάται η κυρία Λέκα Καλύτερα και μα βοηθάει, την ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Ε, δεν είχατε κοντραμπάσο ή άλλα όργανα. Όχι όχι, είχατε... όχι, όχι, όχι, ντραμ και τέτοια δεν είχε. Βήνει δεν είχατε. Είχα, εγώ μάλιστα ήμουν ο πρώτο mm -hmm. που έβαλα ντραμ στο... εκεί που δούλευα, στο, στο Αλιμπάμπα ή ήταν στο Βρετάνια που έβαλα ντραμ και. Οι μποσάντες δεν θέλανε να βάλω και έβαλα με το ζόρι «Δραμς». Ήμουνα ο πρώτο που έβαλα drums στα ελληνικά κέντρα. Μάλιστα. Ε, πολύ ωραία αυτά που μας ε, λέτε κύριε Πουρπουράκη. Επειδή ωστόσο περνάει η ώρα και δεν θέλω να σας κοράζουμε αφενός και αφετέρου οι ακροατές μας καλόφερατε να ακούσουν και κάποια τα σα. σας. Αν είναι θα κάνουμε μια μικρή παύση ευώ τη τηλεφωνική μας συνομιλίας Θα ακούσουμε κάποια από τα ταραγούδια σας και θα σας καλέσουμε σε περίπου μισή ώρα να μας πείτε κάποια Εντάξει. άλλα ενδιαφέροντα πράγματα. Έγινε. Θέλετε να ακούσουμε κάποιο συγκεκριμένο τραγούδι που σας αρέσει. Όχι, όχι, όποιο να είναι. Δεν με διαφέρει. Καλώς όποιον κύριε είναι. Προποράκη. Συνεχίζουμε λοιπόν την εκπομπή μας και θα σας έχουμε ε, σε λίγο πάλι μαζί σας. लोच कनीस बेशे का ताल Η ζωντανή ραδιοφωνική εκπομπή με τίτλο Γυρίζοντα με 78 στροφέ, για περίπου 20 λεπτά, είχαμε στην, άκρη, στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική μα γραμμή τον κύριο Νίκο Πορποράκη, μεγάλο μπουζοξί Έλληνα, που για 60 περίπου χρόνια παίζει και ταργοβάει. Τα τον ακούσατε, πιστεύω. Ε, θα τον καλέσουμε τον κύριο Πορποράκη. σε περίπου μισή ώρα από τώρα μια και ο άνθρωπο βέβαια έχει και μια αλφα ηλικία δεν είναι 34 χρόνων όπως εγώ οπότε δεν μπορούμε για 2 ώρες συνεχόμε να τον κοράζουμε και επειδή είναι, καλό θα είναι να ακούμε και τα ραγούβια όπως και τον ίδιο τον καλλιτέχνη θα ακούσουμε μερικά τα και περίπου 8 και μισή ώρα Ελλάβος θα ξαναβγεί στον αέρα μας έχει πει πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα τον ακούσατε άλλωστε Μεταβόσαμε τώρα το τραγούδι «Η Ορφάνια» του Στέλιο Χρυσίνη με τον Φεόβορο Καβωράκη και την Αγγέλα παλαγούβι στην εταιρεία του κύριο πουρποράκι αριθμός βίσκο 307, καλός βίσκος Αμερικής. Και θα συνεχίσουμε με ένα ακόμα τραγούβι παραβοσιακό που ακούμε και Κλαρίνο. Ε, Υπήρχαν εκτός από τα ρεμπέτη κατά προς και λαϊκά παίζαν και δημοτικά και παραβοσιακά θα μας πει βέβαια και ο κύριος Προπαράκης αναγνιετικότερα και αμέσως μετά θα περάσουμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 8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 Ακούμε την ζωντανή ρεβιοφωνική εκπομπή με τίτλο «Γυρίζοντας με 78 στροφές». Στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές σήμερα είναι μαζί σας ο Βημήτρη Σαββαγιανός. Μία εκπομπή αφιερωμένη στον μεγάλο Έλληνα μπουζουξή, κύριο Νίκο Πουρποράκη, που για περίπου 55-60 χρόνια, Παίζει μπουζούκι και τραγουβάει ψυχαγωγώντας τους Έλληνες της Αμερικής και όχι μόνο. Ακούμε ένα οργανικό, δημοτικό οργανικό. Ο καπετάν πλαστήρας. Παραβοσιακό τραγούδι ηχογραφημένο στην εταιρεία βίσκων το κυρίου Νίκο Προποράκη Καλός βίσκος Αμερικής Μπορείτε φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες της σημερινή μας εκπομπής να επικοινωνείτε μαζί μας στο 2610-222-192 να μας στείλετε email στο radio ή πολύ πιο απλά κάτω αριστερά στον πλοηγό του υπολογιστή σας ή τη όποια συσκευή διαδικτυακή μα ακούτε, μπορείτε πολύ εύκολα στο soundbox να μα στείλετε κάποιο μήνυμα. Μπορείτε επίση, επειδή η εκπομπή είναι αμφίβρομη, να ρωτήσετε κάτι τον κύριο Πορποράκη, ώστε στο τηλεφώνημα που θα το κάνουμε το δεύτερο τηλεφώνημα σε περίπου 25 λεπτά από τώρα, την ερώτησή σα να την απευθύνουμε με τη σειρά μας στον καλλιτέχνη. Και ο κύριο Προποράκης να μα πει φυσικά τα πολύ ωραία ενδιαφέροντα πράγματα που μα εξιστορεί. Και μετά το βίσκο με νούμερο 3 βόβικα, καλό βίσκος Αμερική εταιρεία κυρίου Προποράκη, με τα δύο όμορφα παραδοσιακά οργανικά που ακούσαμε. Θα ακούσουμε τώρα με ένα ακόμα οργανικό. Ε, είναι δύο χορευτικά χασάπικα. Καλό βίσκο νούμερο 324. και στο μπουζούκι και τα ο κύριος Συνικός Πορποράκης. Ακούσατε τι κέφη επικρατούσε τότε στην εταιρεία βίσκον Καλώς ε, Βίσκος Αμερικής. Ένας εκ των τριών συνειδιοκτητών της ε, εταιρείας αυτής, της ποιοτική εταιρείας. Ε, επιτρέψτε μου να εκφέρω την προσωπική μου γνώμη, αλλά στην εταιρεία Καλώς ε, Βίσκος Αμερικής το όνομα κυριολεκτούσε. Γιατί... γιατί παίζανε πολύ ωραία λαϊκά ρεμπέτικα παραβοσιακά τα λαγούβια επιμεγημένα και εφόρμητα ο κύριος Πουρποράκης μα είπε πριν στο τηλέφωνο ότι σε κάποια τα τα πίνανε και λίγο παραπάνω για να έρθουν σε κέφι άσκηταν αν κάποιες φορές υπήρχαν, προξανούσε αυτό κάποια μικρά τεχνικά λάφη πάντως όπως σας είχα πει και εγώ στι προηγούμενε επόμενες ακουμπές μου και όπως επιβεβαίωσε και ο κύ Οι ηχογραφίσεις τότε γινόταν μία και έξω. Δεν υπήρχαν τα σύγχρονα μέσα επεξεργασίας, playback, υπολογιστές και όλα αυτά τα μέσω των οποίων τελειοποιείται εντός και εκτός εισαγωγικών μία ηχογράφηση. Και θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας με ένα τραγούδι σύμφωση του κυρίου Φραντεσκάκη. Τίτλος αυτού «Κύπρος, Φαππή Ελλάδα» είναι στην εταιρεία «Καλός Βίσκος» Συρτός Ε, ερμηνεύει, με η κυρία Αγγέλα Παλαγούβη και ο Φόβορος Καβωράκης μπουζούκι φυσικά παίζει ο Νίκος Προποράκης Και το τραγούβι αυτό εχωγραφήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 50 Oh yeah, Τι κάνει; Και ευτασσεί ορα; Και να συνεχίσουμε τώρα την εκπομπή μας με ένα τραγούδι, ε, σύμφεση του κύριου Μιχάλα. Το τραγούδι λέγεται «Μια νύχτα στην ανατολή". Το 1953, σε βρίσκοχης σε της Ευβόης Ελλάδο. το είχαν ερμηνεύσει η Ούλα Μπάμπα με τον ε, μεγάλο μπουζουξί Γιάννη Τασόπουλο, Ένας μπουζουξής εκπληκτικός και αυτός, βεστυχώς δεν βρίσκεται εν ζωή... αλλά άφησε ο κύριος Στατασόπουλος σαν παρακαταφήκη εκαταντάβαση πανέμορφα τραγούδια και έναν εξέρωτο γιο, τον Νίκο Στατασόπουλο Μπου... για μένα μάουν ο καλύτερος μπουζοξής του κόσμου δεν θέλω να είμαι υπερβολικός, έτσι τον αντιλαμβάνομαι εγώ ωστόσο ο Γιάννης Στατασόπουλος Συνεργάστηκε και με τον κύριο Πορποράκη. Θα μα πει ο κύριο Πορποράκη βέβαια για την συνεργασία του αυτή. Δεν ξέρω αν θα γίνει στη συνέχεια τη εκπομπή μα που θα μιλήσει πάλι στον αέρα σήμερα ή αύριο. Ωστόσο, για μην μακρηγορώ, να ακούσουμε το τραγούδι που σα προανήγγειλα. Όχι με την Ουλαμπάμπα και τον Τατασόπουλο, αλλά με τον Φόβορο Καβωράκη και την Αγγέλα Παλαγούβι στην εταιρεία του κυρίου Πορποράκη, καλό βίσκο Αμερική. Αριθμό βίσκου 315. τραγούδι ανατολικό, ρεμπέτικο, ηχογραφημένο και αυτό περίπου το 53, 54. Anatoly Και να συνεχίσουμε την ρεβιοφωνική μας εκπομπή με μια σύμφαση του Γιώργου Μητσάκη τίτλος αυτής ο Δημητράκης ή έπιωξε στο Δημητράκη θέλω να πιστεύω ότι το ξέρετε και αυτό είναι πασίγνωστο το τραγούδι δεν θα το ακούσουμε στον ελληνικό του βίσκο αλλά στην αμερικάνικη εκποχή 1954 περίπου λοιπόν καλό βίσκο Αμερικής νούμερο βίσκο 313 ερμηνεύουν ο Φεόβορος Καβωράκι με την Αγγέλα Παλαγούβη και μπουζούκι παίζει και εγώ φυσικά ο Νίκος Πορποράκης. пуе хи величаше величаше де мону кi канес мня тетя врачи викозна скритi тоби недракишу It's me he... Η ώρα είναι περίπου 8 και 20. 8 και 20 πρώτα λεπτά, ώρα Ελλάδα. Ακούμε την ζωντανή ραδιοφωνική εκπομπή γυρίζοντα με στροφές. Πρώτο μέρο του αφιερώματό μα σήμερα στη ζωή και το έργο του Μπουζουξή κυρίου Νίκο Πορποράκη. Σε περίπου δέκα λεπτά από τώρα θα τον έχουμε πάλι στον αέρα ζωντανά και να συνεχίσουμε τώρα με ένα τραγούδι ηχογραφημένο και αυτό στην εταιρεία καλός συμβίσκος Αμερικής του κ. Προποράκη νούμερο βίσκο 311 ηχογραφημένο και αυτό περίπου το 1954 σύμφεση του μεγάλου Γιάννη Τατασόπουλο και το ακούμε πάλι με το ίδιο ερμηνευτικό του έτοιμε πριν φεόβορο Καβοράκης και Αγγέλα Παλαγούβι. Το Ταραγούβι ονομάζεται Ο Κατάβικος. Βλύσαν <Τι> οι πόρτε οι Με στο κελί το σκόντινο της φυλακή, στα κατεργά. Καταδικώ για την ο κόσμος αδικό. Σύζυγος του κυρίου Προποράκη, η κυρία Λέα. Ε, όσο έπαιζε το τραγούβι αυτό, πρότεινε να μεταβώσω κάποια τραγούβια που γραφήθηκαν στην εταιρεία Καλός Βίσκος Αμερικής. Μια εταιρεία στην οποία, η οποία κατά το 1 τρίτο άνοιξε και στον κύριο Προποράκη. Να ακούσουμε λοιπόν τώρα την όμορφη πειραιότησσα. Ένα πολύ ωραίο τραγούβι και πολύ γνωστό το Κώστα Καπλάνη ακόμα και στι ημέρε μα. Καλός Βίσκος Αμερικής λοιπόν μπλε ετικέτα με άστρ, άσπρα γράμματα και ένα αστεράκι στο κέντρο του Βίσκο ως έμβλημα όμορφη πειραιότησα με τον φεόβορο Καβοράκι και την Αγγέλα Παλαγούβη μία από τις πρώτες ηχογραφήσεις στην ε, εταιρεία Καλός Βίσκος ο αριθμός Βίσκο 308 και μετά το Βίσκο αυτό και τα μηνύματα των 8 και μισή ενδεχομένω και ένα τραγώβει ακόμα ο κύριος Πορποράκης θα μιλήσει πάλι ζωντανά στην εκπομπή μας και να μας πει όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για τη ζωή του και το έργο του <Τι> πολιτισμού ένα με πολλά πρόσωπα. Ένας μαγκάς στο φινάλε για τα σεθαξιλωτή Σπάς τα κρέμνη στα μια δόση κι ο Λεβέντης θα πληρώσει Σπάς τα στα μια δόση κι ο θα πληρώσει σου τα γουστά κι εξήγεσαι πονηρά κι όποιος άντρας σ' αγαπήσει τον βρίσκει συγχωρά Σπάς τα γκρεμνή στα αγιαντώση κι ο λεβέντης τα πληρώση σ' αγαπείς μα 못e να αγαπασ. Κι όμως παίζεις τα ποτήρια έτσι τις καρδιές μας παίζ. Στην Αγάκη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε πάγε τον ε, κύριο προποράκι. Κι να προφέρονάτε μα ακούτε; Ται να ακούω. Πολύ ωραία. Ε, πριν σας βγάλουμε στον αέρα ακούσαμε το Ένα μέρος τη Τραγωβιούς Πάστα Γκρέμιστα Κυράμμο Κυράμμο, yeah. Μία σύμφωση του Γιάννη Τατασόπουλο Ορίστε <οίθε> Μία σύμφωση λέω Ναι, το ναι, ναι. Ε, Πείτε μας από την ευκαιρία Επειδή συνεργαστήκατε με πάρα πολλούς ε, καλούς μουσικούς Και θα μας πείτε και στην αυριενή εκπομπή Γιατί σαφώς σήμερα δεν θα να τα πούμε όλα Πείτε μας ε, κύριε Νίκο Στην εταιρεία σας καλός βίσκος τη Αμερικής, εκτός από τα άτομα που είχατε συστηματικά, δηλαδή εσείς Μποζούκη, ο κύριο Καβοράκης, η η κυρία Αγγέλα Πόγκη και τα λοιπά, ε, είχαν περάσει και άλλα άτομα στην εκτάκτωση να <στονίτρα> παίξουν. Και ναι, να είχαν περάσει πολύ, είχαν περάσει πολύ, δεν θυμάμαι τα νοματά τους. <στονίτρα> <Ποιος> ε, του... <στονίτρα> Ό, η Ρόζα σκινάζει. Μάλιστα, η Ρόζα σκινάζει. Έχω γραφήσει κάποια τραγούδια στην εταιρεία σα. Ο Γιάννη Αντασόπουλο. Ο Γιάννη Αντασόπουλο, όχι, αλλά δουλέψαμε ζωντανά ε, περίπου τρία χρόνια, τέσσερα χρόνια μαζί με τον Γιάννη. Πέντε, πέντε, πέντε χρόνια μαζί αργότερα... με τον Γιάννη Αντασόπουλο. Μαζί. Πολλά χρόνια. Αργότερα στο Σικάγο ή στη Νέα Υόρκη? Στο Σικάγο, στο, στο Μπόστον. Στη Νέα Υόρκη. Μάλιστα. Σε πολλές περιοχές βουλέψτε. Και με την Πόλη Πάνω μαζί. Και με την πατρινή τραγουδίστρια, την κυρία Πολυπάνο η οποία είναι από Πάτρα, να πούμε και στους ακροατές μας, που τυχόν δεν το γνωρίζουν. Η πολύ Πάνω σε ηλικία από δεκαετών του 1952 ηχογράφησε το πρώτο της τραγούδι μια σύμφαση του Γρηγόρη Μπιφικότση, με τίτλο «Πήρα της στράτα την κακιά». Ο Γρηγόρη Μπιφικότσης την ανακάλυψε στα πάτρα. Ε, μακάρι να έχουμε και την κυρία Απόγειο πάνω σε μια από τι επόμενε εκπομπέ μα και να μα μιλήσει ζωντανά στον αέρα για τη ζωή τη. Ωστόσο, επειδή η σημερινή εκπομπή, κύριε Πορποράκη, είναι κατά πρώτο λόγο αφιερωμένη σε εσά και θέλουμε να μα πείτε εσεί κάποια πράγματα, πείτε μα αν έχετε την καλοσύνη λίγο τότε για τη διαξαγωγή των ηχογραφήσεων στο στούντιο, πώ γινόταν τότε, πώ γράφετε τα τραγούδια τότε. Ε, το στούντιο το θυμάμαι λεγότανε Νόλαν, το στούντιο, mm -hmm. γινότανε κανονικά, να, όπως σα λέω, δεν είχαμε, όταν γινόταν λάθος, να ξαναγίνει πάλι. Mm. Μια, και έξω, Μια και έξω, όπως το oh. κάτι όχι σας... σε μικρόφωνα, ξέρεις, όχι σε Apple Fires. Όχι σε ενισχυτέ και σε φυ... φυσικό σύχρος με μικρόφωνα. Πείτε μας, κύριε Περποράκη. η η εταιρεία σας, καλός βίσκος. Είχατε αγοράσει ε, δικά σα μηχανήματα κοπή σε βίσκο, δικό σα στούντιο. Πώ είχε γίνει η διαδικασία, Όχι, όχι, όχι. Πηγαίνανε σε ένα στούντιο που ήταν γνωστό εκεί πέρα, τον Όλαν. Μάλιστα, πηγαίνατε σε άλλο στούντιο. Απλά οι βίσκοι κυκλοφορούσαν yeah. με το brand name, την επωνυμία τη δική σα. Καλό Βίσκο Αμερική, έτσι. Για να βγάλετε ένα τραγούδι σε βίσκο, πόσο το ετοιμάζετε, κάνατε μια μέρα πριν πρόβες ε... Ε, κάναμε πρόβες εκεί στο, στο μαγαζί που ήταν ο άλλος συνέτρος, είχε υπόγειο mm -hmm. Και είχαμε δικά μας μηχανήματα εκεί πέρα, γιατί μικρόφαλα, γιατί αυτά προσωρινά Και κάναμε πρόβες εκεί πέρα mm -hmm. και μετά πήγαμε στο στούνιο και το γράφαμε Όταν κάνατε φωνογυψία ένα τραγούδι, ε, ο βίσκος κυκλοφορούσε μετά από πόσο περίπου καιρό? Μετά από, δε, από 20 μέρες; Σε 20 περίπου εργάσιμες ημέρε έβγαινε ναι, ο βίσκος; Ναι, ναι, κυκλοφορούσε ωραίτη ο δίσκος. Μάλιστα. Οι βίσκοι σα τότε τη εταιρεία Καλό Βίσκο, Αν και άλλων εταιρεών, εκτό από την Αμερική κυκλοφορούσαν και Ελλάδα, έρχοσαν Όχι, όχι, μόνο στην <ΣΣΣΣ> σαν... Αμερική. <ΣΣΣ> Οπότε Λάβα όποιο κουβαλούσε το βίσκο μαζί του και τον έφρενε, έτσι. Ε, ναι, ναι, ναι, ναι. Τι τραγούδια στην εταιρεία, η δική Καλό Βίσκο, τι τραγουβιά παίζατε τότε και τραγουβούσατε. Τότε ήταν το style το. Ζεμπέκικα. Mm -hmm. Βαριά Ζεμπέγγικα τότε ήταν το... Το... τα συνηθισμένα τότε Μάλιστα ε, Τα οποία Ζεμπέγγικα ακούγατε από γενικού δίσκους που φέρανε... Από ελληνικούς δίσκους, ναι Ωραία, Ζεμπέγγικα όπως ε, ακούσαμε και στην εκπομπή μα, έχετε πει πολλά υπητραγωβιών έτσι, και παραβοσιακά και καλαματιανά και σύρτα και γαλικά Ναι, και καλαματιανά και σύρτα Αλλά το, το περισσότερο ήταν Ζεμπέγγικα Ζεϊμπέκικα, Χασάπικα. Χασάπικα όχι τόσο πολύ. Δεν ήταν τότε, τόσο... Άβρονο, γιατί δεν ήταν τη εποχή. Δεν ήταν τη εποχή, τα Χασάπικα, μάλιστα. Πιο πολύ πέρασε είχε το Ζεϊμπέκικο με το οποίο το ο κόσμο χόρευε τότε κιόλα, έτσι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ε, πείτε μου τώρα λίγο. Ε, για τυχόν δικέ σα συμφέσει, κύριε Νίκο, αν έχετε συμφέσει, εσεί κάποια τραγούδια και ε, αν θυμάστε κάποια εξ αυτών, Δεν δε τα θυμάμαι. Το μόνο που θυμάμαι είναι ο Σουλτάνος, Το Σόλο. Τον έκανα εκεί στο στούδιο. Δεν είχα κάνει καμιά πρόβα. Μούρθε εκείνη την ώρα μου. έρθε η μελωδία και την έκανα στο στούδιο. Το Σουρτάνο. <laughs> Αυτό πώ είχε γίνει, Περιμένετε τη σειρά σα να εχογραφήσετε κάποιο άλλο τραγούδι ή είχατε μείνει στο στούδιο. Όχι, και... αλλά θέλαμε ακόμα ένα τραγούδι και μου ήρθε εκείνη την ώρα μια μελωδία και την έφτιαξα εκείνη την ώρα στο στούδιο. Είχαμε πει δύο-τρία Ουζα και mm -hmm. μου ήρθε εκείνη την ώρα και το έκανα στο στούδιο. Το... Ούτε πρόθεση είχαμε κάνει. Μάλιστα. Εκείνη την ώρα μου ήρθε και είπα στα παιδιά έτσι στον κιθαρίστα και στο άλλου εκεί πέρα στον τραντ, στο, τρα, στο τουμπελέκι πέρα έτσι που θα γίνει και το κάναμε. Ήρθατε σε μεράκι και ειχογραφήσατε αυτό το ναι, πανέμορφο τραγουδί, το οποίο με αυτό ανοίξαμε την εκπομπή μα. Και όπως... αυτό έπιασε πολύ. Έπιασε πολύ. Θυμάστε περίπου πόσου βίσκου πούλησε, Δεν θυμάμαι, Όλα αυτά που λέτε, δεν θυμάμαι. Πούλησε χιλιάδε. Είχε γίνει μεγάλη επιτυχία. Ναι, χιλιάδε σε όλη την Αμερική. Σε όλη την Αμερική, μάλιστα. Ε... Και στον Καναδά, όπω λέει η κυρία Άλαια. Ε, Γκάνα, από την στην πίσω μεριά Αυτός ο Βίσκος θυμάστε ποιο τραγούδι είχε Δεν θυμάμαι τι, το τη, τη το θαλασσά, είναι. είναι το θαλασσάκι είναι το... Νομίζω Α, το θαλασσάκι Συγγνώμη κύριε Δεν θυμίζω Δεν πειράζει κυρία Λέκα, καλά κάνετε Γιατί <laughs> καλύτερα να μιλάτε Τον έχω και μελετήσει κι εγώ <laughs> Καλύτερα να μιλάτε και οι δυο Σε ένα συμπληρώγινο στον Άου Άλλωστε όλα αυτά που μας λέτε Είναι πολύ ενδιαφέροντα και πολύ ωραία Να πιστεύω ότι και οι εκνοτέ μα φόβουν να ακούσουν αυτέ τι λεπτομέρειε. Ήθελα να σου πω και μια ιστορία: αλλά αν Έχουμε καιρό, άλλη μια φορά. Κύριε Νίκο, αν θέλετε και τώρα, το πείτε μου την, την, την τώρα. Που κάνουμε, κα, πράγμα, κάτι. Ή, πείτε μου την τώρα, αν θέλετε. Πείτε μου την τώρα, και αν πάρει αρκετή ώρα, θα διακόψουμε και φυσικά τη συνάντηση. Είναι λίγη. Δουλεύαμε χωριστά μαγαζιά. Με πήρε τηλέφωνο ένα Σαββατοβράδυ να πάω να τον πάρω να πάμε να παίξω πόκα. Μάλιστα. Σε ένα σπίτι, ε, εντάξει δύο συγνωθήκαμε, το πήρα και μετά από όταν φύγαμε από το μαγαζί που δούλευε μου λέει σταμάτησε σε αυτό το μαγαζί να πάρω κάτι, ήτανε σαν 7-11 αυτά τα 24 ώρες ανοιχτά κάτι μικρά μαγαζιά Εντάξει, εγώ πήγαμε εκεί πέρα και εγώ κάτσα στο κάιο και έκανε πολύ κρύο mm -hmm. και μπήκε εκείνος μέσα Και πήρε κάτι σε μια σακούλα μέσα, ήρθε στον κάρο μέσα, φύγαμε, πήγαμε στο σπίτι που θα πέξει το πόκα, ένας καπνός μέσα, βόπω Παναγία μου, καπνίζαν όλοι χασίσια και τέτοια, ναρκωτικά και πτά παραργία μου, τους λέω εγώ, ανοίξτε κανένα παράθυρο, λέει, δεν μπορώ να ανοίξουν παράθυρο, λέει γιατί γειτόνει κάτι τέτοιο, σου λέω ο δεν έβλεπε στη γεινόνταλη μέσα. Ε, πήγαμε εκεί πέρα, σε λίγο πήγε και άνοιξε. αυτά που πήρε ο, ο Γούναρης, ο Νίκος mm -hmm. και τα ζέστανε και εγώ μου ήρθε μια μυρωδιά γιατί η κουζίνα ήταν δίπλα ακριβώς μια άσκημη μυρωδιά με, δεν είπα τίποτα, εντάξει αυτά να, να λέγω, να πω λίγη, πιο γρήγορα την ιστορία την άλλη μέρα mm -hmm. με πήρε τηλέφωνο η, η αδερφή που είχε το το apartment αυτός η αδερφή του και μου λέει Νίκο, χθε τώρα είχατε κανένα στο. Στο Απάνθρωπο Πέντε Πόκα, λέγω Όχι, γιατί. Μου λέει, Καλά, ποιος τα έφαγε του σκύλου τα φαγιά. Λέω, Δεν ξέρω, Λέω, Τι, τι φαγιά. Λέει, Εδώ είναι λέει, τέσσερις μπενεκέδες ε, κου, του κουτιού φαγιά. Και μετά έμαθα πως ο Νίκο, ο Γούναρη είχε πάρει. Δεν, δεν μπορούσε, δεν να διαβάσει και πήρε του σκύλου φα. Είχε φωτογραφία, κάτι meatballs απ' έξω φωτογραφία του. Δεν είχε φωτογραφία του σκύλου και τα μαγειρέψανε και τα ζεστάλανε και τα φάγανε. Βάλιστα. Και την άλλη μέρα μου λέει η αδερφή του για το σκύλο, λέει, δεν ξέρω τι, τις. Λέω, δεν, δεν, δεν ξέρω. Λέει, φάγανε λέει, όλα τα κουτιά λέει, τα, του σκύλου τα φαγιά. Και φάγανε, το Γούναρης φάγανε του σκύλου φαΐ. Πιστε, τα φαγιά τα φάγανε όλα. Δεν ξέρω, είχε υπήρξει κάποια βιγητηρία σε κάποιους... Ω, ευτυχώς δεν έπαθε τίποτα. <laughs> αυτό. Αν και στην Ελλάδα, όπως ξέρετε και εσείς κύριε Πορποράκη, κυριομπεκτικά τη δεκαετία του 40 στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, που ο κόσμος σπινούσε τρώγαν ζώα ο ένας του άλλου ναι, ναι, ναι, ναι. και ξέρω και εγώ περίπτωση στο χωριό ναι, μου. Και, και αυτή φάγανε φα, το σκύνοι, Ευτυχώ εγώ δεν είχα φάλει στο μαγαζί και, στ και μου το πιέντερ του μετά πως φάγανε το σκύλο τα φαγιά. Μάλιστα. Ε, μιας και μας είπατε με το, για τον ε, Νίκο Γούναρη, τον μεγάλο αυτό ταραγουβεστή του ενεφρού Ταραγωβιού, να σας ρωτήσω, συνεργαστικάτε με τον κύριο Γούναρη, αν θυμάστε. Όχι, όχι, δεν είμαστε μαζί, αλλά είμαστε πολύ φίλοι, δουλεύανε σε άλλα μαγαζιά, εκείνος σε άλλο μαγαζί, εγώ σε άλλο μαγαζί, αλλά βρισκόμαστε τακτικά. Όταν σκολάγαμε, σχεδόν κάθε δύο φορές την εβδομάδα. Βρισκόμαστε μαζί και πηγαίναμε και σε καφετήριες και πήραμε καφέ, τρώγαμε αβγάδια, ξέρω βοητής. Ε, ο κύριο Σιγούναρης τότε τραγουβούσε ελαφρύ ρεπερτόριο. Ναι, τα δικά του τα... τα... δικά του τραγούδια, ξέρεις του... Ελαφρά τραγούδια. Ελαφρά, μάλιστα. Ναι, ναι. ναι. Ενώ εσείς βέβαια λέγατε πιο πολύ λαϊκά και ρεμπέτικα. Εμείς λέγαμε όλο, τα πιο πολλά, 90% ρεμπέτικα τότε. Μάλιστα. Λέγατε Ζαϊμπέκικα, στα μαγαζιά δουλεύετε τότε καθημερινέ ή μόνο ή... Όχι, 7 εφ μέρε την εβδομάδα. 7 μέρε σε ρίτ εβδομάδα. 7 μέρε τη εβδομάδα δουλεύαμε. Και εγώ ήμουν ο πρώτο που έβαλα τραμ mm -hmm. στο A1 και μπέλη τάρσε. Μάλιστα. Αυτά πότε περίπου έγιναν, αν θυμάστε, θα για το 50. Ε, περίπου το 53, κάτι έτσι εκεί. Μέσα το 50. Ναι. Ε, να υποφέρω ότι ξενυχτάγατε στα μαγαζιά, παίζατε μέχρι το πρωί ή κλείνατε νομίζεις Νομίζω μέχρι τις 2 το πρωί ήταν μέχρι τη 1 το πρωί Μάλιστα, όχι και πάρα πολύ αργά, καλό και για σας που ναι, ναι. βουλεύετε καθημερινά ε, Οι πελάτες σας ε, τότε ήταν Έλληνες Έλληνες, ε, Αρμένιδες, τέτοια Μάλιστα. Θα μας πείτε βέβαια και για αυτά πιο αναλυτικά στην αυριανή εκπομπή που θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Έγινε. Ε, ωστόσο, θέλω λίγο να μου πείτε στα μαγαζιά, μια και το αναφέραμε λίγο το, το θέμα. Ε, αν συνεργαστήκατε με κάποιους μεγάλους Έλληνες της εποχής αυτής πήγε το Μανώλη Χιώτη, την Ρέλη Ναντάλλια το Γιάννη Παπαλιοάνο Με το Μανώλη το Χιώτη δουλέψαμε στο Ζάπιο Παβίλιο στην, στην Αστόρια και με τη ε, Η οποία Μανώλη Χιώτης Μεριλίδα ήταν δουέτο από τότε έτσι και στη ναι, ζωή ναι. και στη βισκογραφία Εσείς ε, στις ορχήστρες τότε ήσασταν βασικό μπουζούκι πρώτο μπουζούκι Ναι, ναι Ε, είχατε και δεύτερο μπουζούκι στα όχι, κέντρα. Όχι, όχι. Μόνο εγώ. Μόνο ένα μπουζούκι και yeah. βέβαια το μπουζούκι σας ήταν τρίχορδο. έτσι. Ε, μόνο, ναι τρίχορδο, μόνο με τον Τατασόπλο που δουλέψαμε περίπου πέντε χρόνια μαζί. Με τον το Γιάννη το το Τατασόπλο Δουλέψαμε περίπου 5 χρόνια. Εκεί παίζατε δύο μπουζούκια έτσι. Δύο μπουζούκια ναι. Μάλιστα, ε, να σας ρωτήσω κάτι άλλο από την ευκαιρία για τον Μπουζούκι. Εσείς μέχρι και σήμερα παίζετε αποκλειστικά τρίχορδο ή δοκιμάσετε και να παίξετε και τετράχορδο. τρίχορδο, ε, Πιστεύετε ότι το τρίχορδο είναι καλύτερο ή πιο αφεντικό? Νο <εν PlayStation> ξέρω, μ' άρεσε καλύτερα. Εμένα ε, ε, είχα και τετράχορδο, <itsu> δεν το παίζα γιατί... Well, no. Μ' άρεσε καλύτερα το τρίχορδο. Σας άρεσε καλύτερα το, μποζούκι, ναι, το οποίο ναι. είναι. Μποζούκη. τώρα, το... Το, τρίχορβο το, το τρίχορβο έχετε. Ε, αν είναι στην αυριανή εκπομπή, να το πούμε από τώρα, αν έχετε και εσείς τη διάφυση και θέλετε μπορείτε να μας παίξετε κάποιο τραγούδι στο Μποζούκη και να σας ακούσουμε. Αν δεν είναι εφικτό, μπορούμε να ακούσουμε κάποιο ζωντανό τραγούδι. <Τι>, δεν δε μπορώ τώρα, γιατί το, το δάχτυλό μου το αριστερό, πονά, το πονάω. <Τι>... Oh, έχω χτυπήσει και πολλά, και δεν μπορώ τώρα να παίξω. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ζωντανά. Ε, περαστικά σα να είναι όπω και να έχει, υπάρχουν χιλιάδε ηχογραφίε σα. Οπότε θα ακούσουμε ζωντανά κάποια να παίζουν. Ε, λοιπόν, η ώρα είναι 9 παρα 10 περίπου, ώρα Ελλάδο. Ο πανβαμάτο χρόνο δυστυχώ προστάζει τέλο για σήμερα. Συνεπώ, κύριε Προποράκη. Θα κλείσουμε την εκπομπή μας με 2-3 πολύ ωραία τα από αυτά που παίζετε και η συνέχεια της κουβέντα μας θα γίνει συναυρριανή εκπομπή. Έγινε. Καλό σα μεσημέρι σας ευχαριστώ λοιπόν. Πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ και είναι ιδιαίτερη τιμή είναι για τιμή μένα που είμαι και για το ραβιοφόρο που το βλέπω. γιατί είστε ο πρώτος άνθρωπος που μιλάει ζωντανά στην, στον αέρα για τη ζωή του και το έργο του και φυσικά θα σα έχουμε σίγουρα και σε επόμενες εκπομπές, δεν θα περιοριστούμε μόνο σε δύο απλά, απλά σε πρώτη φάση ακούσαμε το πρώτο μικρό μέρος έτσι στο αφιέρωμα που σας ετοιμάζουμε και αύριο θα συνεχίσουμε μέχρι τότε να σας χαιρετήσουμε και το επόμενο τραγούδι που θα παίξει και ονομάζεται Τανιάτα Μουβέν Χάρηκα, έχετε να μας πείτε κάτι γι' αυτό؟ Ο, είναι, ο, ο. Η Βεργινία Μαγκίδου. Μαγκίδου Μια Τρα... άλλη μεγάλη α, φύρμα στα, στη μουσική της α, Μικροασιάτικης Τραγουδάει, λοιπόν και η Βεργινία Ωραία, πολύ ωραία Θα το ακούσουμε Θα σας χαιρετήσουμε Και θα συνεχίσουμε ζωντανά μαζί στην βιλαινή μας εκπομπή Έγινε Καλό σας απόγευμα από Πάτρα Γεια και σας. Γεια σας, γεια σας Οχτώ λεπτά μήνα για να τελειώσει και η σημερινή μας εκπομπή. Πρώτο μέρος του αφιερώματος μας στον κύριο Νίκο Προπουράκη ο οποίος μίλησε δύο φορές ζωντανά στον αέρα, όπως ακούσατε και εσείς, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε μαζί του από την μακρινή Καλιφόρνια. Είπε κάποια πράγματα για την εταιρεία του Καλός Βίσκος Αμερική για τη ζωή του εκεί, Για την ανασχόλησή του με το μπουζούκι, το τραγούδι, τη βισκογραφία, κάποια ωραία πραγματάκια. Και φυσικά ο κύριο Προποράκη, καλό εγχώντων των πραγμάτων, θα είναι μαζί μα και στην αυριανή εκπομπή. Θα μιλήσει πάλι στον αέρα ζωντανά για τη ζωή του και το έργο του. Και στα λίγα λεπτά που μείνανε για να κλείσει η σημερινή μα εκπομπή, θα ακούσουμε δύο-τρία τραγούδια. Θα προβάβουμε. Ακούμε λοιπόν το τραγούδι, ο ταχυδρόμο. Ηχογραφημένο περίπου το 1954 στην εταιρεία Καλό Βίσκος αριθμός Βίσκο 3.16, με ερμηνευτή το φόβορο Καβωράκι. Ένα τραγούδι που κατά πάση έγραψε ο Βίσο και θα μας πει στο επόμενο Σαββατοκύριακο, Καλό Οχόντων του Πραγμάτων, ο μεγάλο αυτό τραγουδιστή ζωντανά, όταν βγήκε αυτό στον αέρα και η ζωή και το έργο του, μιλώντα στην εκπομπή μα, θα μα πει αυτό το και για οτιδήποτε άλλο σχετικό. Ε, να το ακούσουμε και μετά ότι προβάβουμε να παίξουμε μέχρι να τα η σημερινή μα εκπομπή. Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι ακόμα και θα αρχίσουμε την εκπομπή μας. Ε, μια εκπομπή αφιερωμένη στον μεγάλο μπουζουξί Νίκο Προποράκη. Ακούσαμε αρκετά τραγούδια αυτ, ε, του κύριου, με τον κύριο Προποράκη στο Μπουζούκι. Κάποια τα περισσότερα εξ αυτών, αν όχι όλα στην εταιρεία του Καλός Βίσκος Αμερικής. Έπεται και συνέχεια ωστόσο στην αυριανή εκπομπή. Και εκτός των τραγωγιών που ακούσαμε, ακούσαμε δύο φορές και τον ίδιο, τον Καλλιτέχνη, τον κύριο Προποράκη, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε μαζί του. Θα συνεχίσουμε λοιπόν αύριο και κάπου εγώ να ευχαριστήσω τον ε, Γιώργο Σταφόπουλο και Ανβρέα Βριανόπουλο, χάρη στην πολύτιμη βοήθεια των οποίων διεξήχθη η σημερινή ζωντανή εκπομπή, η επικοινωνία... με τον ε, Νίκο Πουρποράκη ε, συγχωρήστε τυχόν λάθη που ακούσατε να σας πω ότι ήταν η πρώτη απόπειρα να μεταβώσω κάποιον καλλιτέχνη τηλεφωνικά στον αέρα την εκπομπή μου αφενός, αφετέρου ο κύριος Πουρποράκης δεν ήταν δίπλα μας δεν υπήρχε φυσική παρουσία αλλά ήταν στην, στην, στην, στην άλλη άκρη του κόσμου στη μακρινή Καλιφόρνια Και επειδή τα πολύ όμορφα πράγματα που μα λέει, τα ενδιαφέροντα πράγματα θα συνεχιστούν και αύριο, παροτρύνω. Χτυπάει και το κουβούνι, συνάμα και έρχεται και ο Νίκο Μουτζούρη, ο οποίο θα με υποδεχτεί. Παροτρύνω λοιπόν σε εσά του φίλου ακροατές και φίλε ακροάτριε που μα ακούσατε σήμερα, να συνεχίσετε και στην αυριανή εκπομπή την ακρόαση και να το πείτε και σε γνωστού και φίλου σα να ακούσουν τον κύριο Περποράκη που θα μιλήσει ζωντανά στον αέρα γιατί αξίζει. και να κλείσουμε με ένα τραγούδι της εταιρεία Καλός Βίσκος του κυρίου Πουρποράκη μπλε, ετικέται, μάσπρα γράμματα αστεράκι στο κέντρο του Βίσκου 306 Β υπηλαβερά Β, λοιπόν, του Βίσκου 306 τίτλος Πρωτομαγιά είναι τσάμικο εκτέλεσης της Μεγάλης Ρόζας Σκενάζη Κλαρίνο ο Κώστας Γκαντίνης βιέμφυση ορχήστρας Νίκο και σύμφεση του μεγάλου δημοτικού συμφέτη και ερμηνευτή Γιώργο Παπασιβέρη. Από μένα, καλό σας βράδυ και μείνετε στο διαβικτυακό ραδιόφωνο του Βλέπω για να ακούσετε την εκπομπή του Νίκο Μοντζούρι. Γεια σας.